And time again, how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. Cause I wonder where you are, and I wonder what.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 Just once to see you in the light, but you hide behind the color. Radio Music Heaven, ο δικός μας παράδεισος Πέρα μου σε όλου. Καιρό έχουμε να τα πούμε, Κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε την περασμένη εβδομάδα. Δεν τα καταφέραμε όμως, λόγω των αλλαγών, είχα και εγώ προβλήματα με τον υπολογιστή. Δεν μπορέσαμε να βγούμε στον αέρα. Έχουμε να τα πούμε νομίζω από αν το πριν από τι γιορτές Λοιπόν, καλά είναι. <laughs> Τουλάχιστον ένα μήνα ε? και. Μάλλον ένα μήνα. Πόσα έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα Πάρα πάρα πολλά για εσά, για μένα, για όλους μας Προσογαλύτερο οι αλλαγέ από ό,τι βλέπω Βέβαια σε ένα καινούριο περιβάλλον Λίγο με ξενίζει Όμως θα προσπαθήσουμε να το Να πιο κοντά Το συνδέθηκα μόλις από συνδέθηκα Δεν μου δουλεύει Ελπίζω όμως εσείς που με ακούτε Εγώ δεν βλέπω Βλέπω το δασκαλάκο Γεια σου λουγά μου, τι κάνει. Τη Μέρη Όμικρον την Αλκιονίτσα, την ευχαριστώ για τι οδηγίε. Αντζελή Αυτός βλέπω, εσάς χαιρετάω και όσους δεν βλέπω επίσης θέλω την αγάπη μου Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για να ταξιδέψουμε για τις δύο επόμενες ώρες Με το μουσικό μας όνειροδρόμιο ε, Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις ιστορίες που τρέχουν Με τις λέξεις που βρίσκονται στο Νέρ Να τις θυμίσω και Ιρλάντα. Γαλουπούλα. Μην τρέξετε να γράψετε, έχουμε ήδη τρεις έτοιμες Ξενοδοχείο, περίπατος και χοροδία Κάτι καινούριο που αλλάζει ε, Να χαιρετήσω και τα κορίτσια εδώ Την Κερκίδα, Νία Τσακ, Γιάννα και ε, Γκολφίνα Κάτι καινούριο που αλλάζει στην εκπομπή μας Είναι και εγώ Λουκά, έχω καιρό να σε ακούσω ε, Είναι ότι ο συγγραφέας που γράφει την ιστορία Θα έχει τη δυνατότητα από εδώ και στο εξή να συνδέεται σας καλεύεις και φέτος, μπράβο. Να συνδέεται λοιπόν μέσω Skype και να διαβάζει ο ίδιος την ιστορία του, γιατί όπως έχει πει κάποιος πολύ καλός φίλος, αυτός που γράφει, ξέρει και να τη διαβάζει πολύ πιο ωραία από μένα. Λοιπόν, θα το χαρώ ιδιαίτερα, πραγματικά πιστεύετε ότι θα το χαρώ. Εσείς θα είσαστε που θα φέρετε αυτόν τον άνεμο τέλος πάντων, και δημιουργίας στο μουσικό ονειροδρόμιο πολλά είπαμε όμως για εισαγωγή θα έχουμε να τα λέμε στη συνέχεια και για το πώς θα κυλήσει σήμερα η εκπομπή αυτό μόνο θα σας πω για εσάς που θέλετε ενδεχομένως να ε, μείνετε και δεν θέλετε να πάτε κάπου αλλού σερφάροντας σε θέλετε να ακούτε Music Heaven το μουσικό μας παράδεισο θα σας πω ότι σήμερα στο μεγαλύτερο το μεγαλύτερο μάλλον Μουσικό μέρος Καταλαμβάνουν τα τραγούδια Καταλαμβάνουν τα τραγούδια Του διαγωνισμού μας Του τρίτου διαγωνισμού Του Music Heaven Και αυτό γιατί θα αναφερθούμε σε κάποια Έτσι σημαντικά γεγονότα του 13 Που συνέβησαν στην κοινότητά μας Και όχι μόνο Φεύγουμε λοιπόν μουσικά Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεγούλα και σήμερα Καλή ακρόση, καλά να περάσουμε Ξεχάσω πάει τέλειωσε Η ζωή μου η παλιά ξεφόριασε και έλειωσε Οι δρόμοι κλείσανε για μένα Εσύ με ταξιδεύεις Εσύ με κυβερνάς Εσύ με κυβερνάς Καλησπέρα μου στον Δημήτρη, στον Δημήτρη 1965 μου Έλευξες καλέ μου Με Παπα ξεκινήσαμε στο Φιερώνο θα πάω, θα σου πω, θα κοιμάσαι, φόβο μου Να, νιώσεις, να με ψάξεις, να με είμαι εδώ κοντά σου, είπε μη φοβάσαι, Να μου είμαι εδώ κοντά σου, είμαι, μη Την καλησπέρα μου στον πρόεδρο Στορκίστηκα με τα χέρια μου ανοιχτά Στο σώμα σου γκρεμίστηκα Ο κόσμος έσβησε για μένα Εσύ με ταξιδέδεις, εσύ με κυβερνάς Εσύ με κυβερνάς <laughs> Look μια θα ξυπνήσω, θα καπνίσω. Σαν αγαπάω, θα σου πω. Μα θα κοιμάσαι. Το φόβο μου να νιώθει, να με ψάξει, να με σώσει. Είμαι εδώ, κοντά σου είμαι, μην φοβάσαι. Να μου πει, Είμαι εδώ, κοντά σου είμαι, μην φοβάσαι. Ο Βασίλη και τις πιο ερωτικές Ναι, πούμε ότι ε, ε, Δεν ξέρω, ο Κρος, Εσύ αν θέλεις, ε, και έχεις τη δυνατότητα Δεν ξέρω αν μ' άκουσες, ε, Σήμερα μπορούμε να διαβάσουμε Βέβαια αυτό το λέμε για την επόμενη Για να είστε και εσείς έτοιμοι Όμως μπορούμε και από σήμερα Για σας που έχετε θάρρος και θράσος Θα έλεγα Να συνδεθείτε με... Με, με, Μέζο Skype να διαβάζετε εσείς οι τις ιστορίες Γιατί έχω και ένα μικρό πρόβλημα στο λεμό, Καλά το διαπίστωσε ε, γλυκέ μου, εσείς το μόνο εξώστη φωνή κυρία Σίλια Μήπως είστε κάποια άλλη <laughs> <laughs> Όχι εγώ είμαι Λοιπόν, ε, ένας τρόπος καλός Και αυτό μου θυμίζει τα ραδιόφωνο στα FM Ένας τρόπος καλός είναι αυτά τα μηνύματα Τώρα είναι σαν να βρίσκομαι πραγματικά στο στοντιοήκος και διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών. Τηλέφωνο μην χτυπήσει όμως γιατί είναι λίγο ανακνευριστικό, όχι εδώ. <laughs> λοιπόν, τα μηνύματα στον εξώστη είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μου δείχνετε την αγάπη σας, όπως και εγώ δείχνω για εσάς τη δική μου. Ε, αν ακούτε από ραδιοσελίδα, στο κάτω μέρο υπάρχει μια μπάρα που λέει στείλτε μήνυμα στο στοντιο και ε, γράφετε ό,τι θέλετε και εγώ το βγάζω, βεβαίως, βεβαίως, στον αέρα. Αυτό να το γνωρίσετε Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια με λανίδου. Και όπως είπαμε θα μπούμε και στα τραγούδια του διαγωνισμού Και στις, στις ιστορίες μας Συγγνώμη δεν πήρα σωστή αναπνοή Και σε ιστορίες θα περάσουμε Και όλα αυτά μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί μόνις στη ζωή στην άκρη, αλλη μια φορά εμίνα τα ονειρά μισά, στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στη ψυχή και γίνει αλμήρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ, μενο. Λουκά θα σε βάλω τη στη γωνία Με τον απόδη στάση πελαργού Μουζήτησες δίνω Και να σου ζητώ Να άρχισε κι εγώ Να ξαναζω Σ' άγγραμ όμως Στα κρυφά Εκεί στα σκοτεινά στα φιλιά σε μια φορά Εκεί στο πουθενά και χάνομαι μετά <Το> Να ξέρει όλη τη ζωή μου Δίνω σώμα και ψυχή μου <Το> <Κάνει> πάλι να είμαστε <Το> μαζί, μαζί Σε θέλω δεν με που πηγαίνω Ούτε που θα βγει <Το> Είσαι <Το> εσύ το τέλος μου κι Καλησπέρα μου στην Πάτρα και στον Παπκάλ που προσθέθηκε στην παρέα μας Μόνη στη ζωή στην άκρη ψάχνω στο πότο, ένα παραμύθι να πιαστο και να τη έτσι ξαφνικά με έσωσε ακόμα μια φορά Σαν τα μόνο στα κρυφά εκεί στα σκοτεινά γεννιέμαι στα φιλιά Σε αγγίζω μια φορά εκεί στο πουθένα και χάνομαι μετά να ξέρεις όλη τη ζωή μου, δίνω σώμα και ψυχή πάνει πάλι να είμαστε μαζί, σε τέλος δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει είσαι εσύ το τέλος μου κι Να ξέρεις όλη τη ζωή μου, δίνω σώμα και ψυχή Κάνει πάλι, πάλι να είμαστε μαζί Σε θέλω Δε με νοιάζει που πηγαίνω Ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αριθεί Θα σας πω ότι σήμερα στο παιχνίδι μας θα ακουστούν ιστορίες που έχει γράψει ο Μάρκα Τσίφ. Είναι ο πρώτος που μπήκε στο παιχνίδι μας, αμέσως μετά τις γιορτές Και οι περισσότερες ιστορίες από αυτές νομίζω έτσι είναι και το θέμα Λόγω γαλοπούλας, λόγω χοροδία, γεργλάντες και όλα αυτά Το θέμα είναι εορταστικό. Ο Μάρκα Τσίφ έχει γράψει ο Κρος και έχει γράψει και ο Ορφέας μας αν κάποια από τα παιδιά αυτά, ο Μέρκετσίφη βέβαια δεν τον βλέπω. Ποιο βλέπω, θα μου πείτε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μαζί μα. Αν είναι, μπορεί να δηλώσει την παρουσία του. Ορφαία πάλι δεν γνωρίζω αν είναι μαζί μα. Έναν που βλέπω, όμω είναι ο Κρό. Και αν θέλει ο Κρό να συνδεθεί μαζί μου για να ακουστεί η ιστορία του, μπορεί να μου το ζητήσει. Και επειδή με βρίσκεται και σε καλή μέρα, θα δεχτώ. Οποιαδήποτε πρόταση από πρόεδρο θα περάσει χωρί ψήφισμα. Λοιπόν, να πάμε για ένα ακόμα τραγούδι και μετά αμέσως θα μπούμε στο κλίμα της εκπομπής με την έννοια ότι θα αρχίσουμε ιστορίες μας και βέβαια θα αρχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια του διαγωνισμού θα αναφερθούμε σε αυτόν και σε κάποια γεγονότα που έγιναν εδώ, τουλάχιστον προσωπικά εγώ που τα αντιληφθήκα γιατί μπορεί να έγιναν πολλά, εγώ όμως να έπιασα πολύ λιγότερα Τα μάτια σου ένα διάφρομο παλιό. Δάκρυα πνημένα ξεφλίζουν του, που ένα σενικό, οθορυφο, αντισυθύματα σου γράφει με στίχου και μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.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 Και Μέσα στην Ήρυδα αναβεί μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και καλοσύνει Σαλάθια, να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. σε αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Πόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούμε. Τι ιστορίε πυρπολούν τη φυλακή στα παραμύθια. Και στα αστέρια να με βρώνω Μου λες τα μάτια σου Να μην τα αγαπώ Και να μην μπαύσω Να πιστεύω στα δικά μου Μα αυτά τα μάτια Όπου χαθώ και όπου βρεθώ έχω πίσω μου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 Και αμέσω πιάνετε σε ένα σύρματοπλέγμα ηλεκτρικό. Δε <Φες> <Φες> μου τι να κάνω τώρα που γίνεσαι. Παρελθόν για μένα και σε κοιτώ. Μακριά μου σαν ποτάμι να γύρεσαι. Μέσα από τη σκόνη μου να σε βρω. Δεν γη, πως δεν υπάρχει ένα νησί Για εσά που έχετε ο να, να έχετε συμμετοχή σήμερα στο παιχνίδι μας Να σας υπενθυμίσω ότι παίζουμε με τις λέξεις Γεωργλάντα, Γαλοπούλα, Ξενοδοχείο, Περίπατος, Χοροδία Κάπου υπάρχει το νησί που θα το ζήσουμε μαζί Αμέσως μετά περνάμε στην ιστορία του Μάρκα Τσίφου Ίσως να το έχουν μυστικό Κι ίσως γι' αυτό Και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη mm. Κάπου υπάρχει ένα νησί Μόνο για μας την οικουμένη όχι την του τη θάλασσα Αγιασμένη. Κάπου υπάρχει χωρί Μην Μιχαλιά, άκουσες, είπα. Μόλι τώρα το είπα. Αμέσω μετά τον Μπάμπη σε ιστορία. Δεν χάθηκαν όλα για μας Κι αφού με πολεμάς, Κάτι θα δείξει Όλα είναι θέμα τακτικής Να δεις τη μοίρας στο χαρτί Που θα σ' αγγίξει Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι Να παίξεις σαν μικρό παιδί Και να ξεχάσεις πως στη γη υπάρχουν δράκοι Κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας στην οικουμένη έχει την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη, Κάπου υπάρχει ένα νησί, χωρίς κακούς μήναν πιβάνης. Βέλε ολόγια της στιγμής κι αυτά που λένε της παράστατης. Κάπου υπάρχει ένα μισή μόνο για μα στην ηκουμένη. Έχει την, την άμμο του χρυσή και θάλασσα του αγιασμένη. Κάπου υπάρχει ένα νησί χωρί κακού. Μην αμφιβάλλει. Θέλεω ολόγια τη τιμή και αυτά που λε. Συμπαρέ και η εδώ μπαμπά τη Στοκασία και που λέει όλο αυτό το τραγούδι. Να περάσουμε λοιπόν στην ιστορία του Μακατσίου. Ε, Όπω είπαμε παίζουμε τι λέξει. Τώρα θα μου πείτε γιατί τι λόγαι λόγο. Χρειάζεται γιατί μπαίνουν καινούρια παιδιά και δεν έχουν παρακολουθήσει, συγνώμη, την εκπομπή από την αρχή Γερμαντα, Γαλλούλα, ξενοδοχείο, περίπατο χωροδία. Δεκαπέντε χρόνια στη βιοτεχνία πάμε να δούμε πώς έδεσε ο Μάρκατσίφ τι τις πέντε της λέξεις τι τη ιστορία μας έδωσε. Και βέβαια, ακούμε προσεκτικά τις ιστορίες, χρειάζεται να το πω αυτό. Και στο τέλος θα διαλέξουμε την καλύτερη. Δεκαπέντε χρόνια στη βιοτεχνία αυτή, πόσα ξενύχτια, πόσες βάρδιες. Εδώ και δύο χρόνια όμως τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Οι πελάτες μειώθηκαν, οι εξαγωγέ σταμάτησαν, τα αφεντικά δεν άντεξαν στο κτύπημα της κρίσης και δυστυχώς η βιοτεχνία έκλεισε. Έβαλε ένα μεγάλο λουκέτο στην κεντρική της είσοδο και οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν τον αγώνα της επιβίωσης παλεύοντας, όπως λέει το τραγούδι, ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Ο Γιάννης δεν είχε που να πάει, δεν μπορούσε να συναντήσει να συντηρήσει πια ένα σπίτι ούτε να το ζεστάνει και ευτυχώς το ένα από τα αφεντικά του επέτρεψε να μείνει σε ένα μικρό δωμάτιο κοντά στην πρώτη, σκά στην πρώτη σκάλα. Ένα κρεβάτι, μια τουλάπα με τα λιγοστά του ρούχα, μια υποτυπώδη κουζίνα με λίγα σκεύη. Δουλειά του ποδαριού στη γειτονιά και στη γύρω περιοχή, άλλοτε σε κάποια λάντζα εστιατορίου, Άλλοτε καθάρισμα σε βιτρίνες, άλλοτε κυπουρός στο κοντινό ξενοδοχείο, άλλοτε απολύτως τίποτα. Σήμερα δεν είχε τίποτα. Ήταν η μέρα ελεύθερη, ξύπνησε αργά, είδε από το τζαμάκι της πόρτας τον κόσμο έξω να περνά κουκουλωμένο και σκέφτηκε πως ακόμα μια παγωμένη μέρα θα σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη. Ένας ωραίος περίπατος, μέχρι κάτω στην παραλία... Θα ήταν καλός για αυτήν την κρύα μέρα. Θα ανάσαινε θαλασσινό αέρα, θα περνούσε και από απ τα φιλαράκια του που μένει κοντά στον παρελιάκι και του είπε πριν μέρες για κάποια δουλειά το φιλαράκι του. Γνώρισε πολύ κόσμο Γιάννης. όπου και να περνούσε μοιραζε καλοί χαιρετούσε και μιλούσε σε πολλούς ανθρώπους, ήταν αισιόδοξος, αγαπούσε τη ζωή παρόλες τις ατυχίες του. Στη γωνία της Βενιζέλου με Εγνατίας, η κυρία βασιλικη με τη φοφού αναμένει όπως κάθε μέρα, έψυνε κάστανα από απόσταση τον τράβηξε η μυρωδιά του ψημένου κάστανο. «Έδώ θα σταθώ, δεν έχω φάει ούτε ένα κάστανο ψημένο. Καιρό. Βρασμένο, ναι». «Του αρέσουν πολύ και μένα μ' αρέσουν και πήρε ένα μικρό χάρτινο σακουλάκι» για πρωινό και για ζέσταμα των χεριών του, καθώς τα μοίρασε ισόποσα στις δύο τσέπες του μπουφάν. Έφτασε στην παραλία στον Θερμαϊκό, ένα όμορφο καράβι τυλιγμένο, με μια τεράστια γερλάντα λυκνιζόταν στα γαλάζια νερά, σαν να χόρευε στο ρυθμό που του δίνανε τα κύματα. Ήταν υπέροχο. Μικροπολιτές με πολύχρωμα μπαλόνια, γλυφιτζούρια, κουλούρια, λαχιοπόλες με κρατικά λαχεία, skateboard. Μπροστά στο άγρομα του Μεγαλέξανδρο, μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων, ήχων, αρωμάτων και κόσμου ξεδιπλώνονταν μπροστά του και ήταν όλα όμορφα σαν γιορτή. Ο φίλο του τελικά δεν ήταν στο σπίτι, όσο και αν χτύπησε το θηρό τηλέφωνο, δεν απάντησε κανεί. Η ώρα είχε περάσει, είχε πάει τρει και μισή, πείνασε και το στομάχι άρχισε σιγά σιγά να γουργουρίζει. Τότε ήταν που είδε στο κρεοπολείο Ιδωρκά κρεμασμένη μια τεράστια γαλοπούλα. Σταμάτησε μπροστά στη βιτρίνα, την περιεργάστηκε καλά-καλά και κάθισε σε μια ζαρδινιέρα του πεζοδρομίου ακριβώς μπροστά της. Η σκέψη άρχισε να γεννά εικόνες από τραπέζι, γεμάτο εδέσματα, γιορτινά, κυροπήγια με αναμένα κόκκινα κυριά, χρυσοστόλιστα τραπεζομάντιλα και ζεστό ψωμί. Σπουδαία όνειρα. Τα <laughs> έκανε ο πεινασμένο. <laughs> Δεν είχε τίποτα από αυτά, μα είχε τα κάστανα της τη κυραβασιλική στη φαντασία του και την αυ... Είχε τα κάστανα της κυρία τη φαντασία του και την αυτάρκειά του. Έφαγε λοιπόν τη γαλοπούλα με τα μάτια, μα δεν ήταν μια απλή γαλοπούλα, ήταν γαλοπούλα με κάστανα. Χωρίς να το καταλάβει, μαζόντας αργά τα κάστανα και κάνοντας ταξίδια γεύσεων με τον νου, άρχισε να σουρουπώνει. Πέρασε ξανά από την παραλιακή, ο κόσμο πουλή και χαρούμενο, τράβηξε πορεία προ την Αριστοτέλου. Όσο πλησίαζε, όλο και περισσότερο γέμιζαν τα αυτιά του με μουσική. Σταμάτησε κάποιον και το ρώτησε τι συμβαίνει, Αν είχε κάποια εκδήλωση στην πλατεία. Τότε έμαθε πω είναι εκεί η χοροδία του Δήμου και άλλοι καλλιτέχνε που τραγουδούν τα κάλλυντα από διάφορα μέρη τη Ελλάδα και πολλά και διάφορα άλλα τραγούδια. Τότε κατάλαβε πω ήταν, πω σήμερα ήταν Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, πολύ ωραία η ιστορία του Μάργατσιφ. Θέλω να πιστεύω, θα ήθελα τα παιδιά που γράφουν ιστορίες να είναι μαζί μας, να τις ακούνε και όχι μόνο να τις ακούνε από μένα διαβασμένες. Το ωραίο και ευτυχώς που το καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω, ξέρει αυτός, αν ακούει, τον ευχαριστώ. Που καταφέραμε να μπορούμε να συνδεόμαστε μέσω Skype και να βγαίνουν τα ίδια τα παιδιά Γιατί όπως είπε ένας φίλος, ένα ο συγγραφέας είναι να διαβάζει την ιστορία του Γιατί την έχει ζήσει, την έχει φανταστεί, την έχει αποτυπώσει, την έχει καταθέσει σε ένα χαρτί Και την έχει μέσα του, τι λέει πολύ πιο ωραία από μένα Γιατί όπω είδατε εγώ έβαλα και τα δικά μου προσωπικά στοιχεία όταν έφτασα στα κάστανα πάμε για ένα τραγούδι να αφιερώσουμε στον καλό μας τον Μάρκα τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όπως όλα τα παιδιά που τιμούν ε, το C.L.E.N.E.R. και γράφουν, μπαίνουν στο παιχνίδι μας γνωρίζοντας τι θα κάνουν και αυτό εμένα τουλάχιστον μου λέει ότι αυτό που κάνουν το αγαπάνε όπως και εγώ Σα ευχαριστώ Ωραίο να πλώνει τα όνειρά σου στ' το σχοινί να θα κόμεις, με πόνο τη σου και να στάσει σιώπη λίγο λίγο να χάνεσαι σε ένα τρέλου που περνάει μη λες ποτέ Σ μια ένα θάλασσα που πάει μη λες ποτέ Σ' ένα ψέμα που πονάει μη λες ποτέ Έναν ήλιο ναρπαζεις απ' τη μέση Έχως λόγο να κλαίσει κάποια δύση με ένα χάος σαν αν τα χέρια άδεια Μια νύχτα με φως Δώσ' μου μνημή μέτρα καλά κέρδια Ονο είναι αυτό μιλέ ποτέ σε ένα Ε, Παίρνουμε κανονικά σε ροή και αν δούμε ότι έχουμε πρόβλημα θα αλλάξουμε 25, ε, θα αλλάξουμε πάμε από μένα που πήγε, θα πάμε σύνδεσαν. Έτσι μετά τις προβλήθες θα παράσουν τα έγκονα, τόσο πολύ θα παράσουν τα παιδιά, να κάνω ε, μία μου σύνδεση και σύνδεση για μισό λεπτάκι, Δεν σας, θα σας λείψω πάρα πάρα πολύ. Αλλά είναι να γίνεται αυτό είναι γλύτωση αστικόν πάντων για να ξεκινήσουμε δείτε τον πόσο ακούγεται τώρα αν έφτιαξες το θέμα θα κρίσω σκαεπιοριστετα σχετικά γιατί δεν νομίζω να είναι συκώνι ουρφέα κύρο αλήθεια για να το μέχρι να το παραστείται για να κάνουμε αυτή Από θα το κάνω I awesome. Κάνε κάτι και για σένα μη κοιτάς μόνο τους άλλους Κάνε κάτι και για σένα και στα λόγια στους δασκάλους Κάνε κάτι και για σένα Και θα δεις θα αγαπήσεις όπω μίσησες με πάθος η ζωή πριν τη γνωρίσεις Κάνε κάτι να ξεχάσεις Όπως ξεχάσες κι εμένα Είναι κρίμα να περνάει Η ζωή χωρίς εσένα Κάνε κάτι να ξεχάσεις Όπως ξεχάσες κι εμένα χρήμα να περνάει η ζωή χωρίς σενά. Κάνε κάτι για σένα και μην μπλαθεί ιστορίε, όλα είναι στο μυαλό σου. Απαντήσει και απορίε. Κάνε κάτι να ξεχάσει. Όπω ξεχάσει και ναι, μα είναι κρίμα να περνάει. Η ζωή χωρί εσένα. Κάνε κάτι να ξεχάσει. Όπω ξέχασε και εμένα, είναι κρίμα να περνάει η ζωή χωρί εσένα. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει να το φέρω με τόσο όμορφα και τόσο απ' όλα. Δεν με πάει φαίνεται. Τώρα μια κυμλάστια τελευταία έκδοση αρκιώνει. Την τελευταία έχω κατεβάσει η είναι ζεστή. Έτσι. Λοιπόν τελος φάτων, για να όπου μα φτάσει. Αν δούμε ότι δεν πάει άλλο θα γυρίσουμε δυστυχώς. <laughs> και λέω δυστυχώς όχι ότι με το ΣΑΜ δεν τα πάω καλά. Μια χαρά τα πάω, μια χαρά πρόγραμμα είναι. Απλά μου έχει κολλήσει τώρα να, κάνω, να βγάζω στον αέρα Παιδιά τα οποία θέλουν να πούνε κάτι Προσπαθούν να κάνουμε ε, συντροφικά εκπομπές Όπως γίνονταν παλιά και είχαν τόσο έτσι Ήταν γουστώζικες κάποιες Ιδιαίτερα όταν ε, ήταν, πούμε, είχε ενδιαφέρον η συζήτηση Λοιπόν, το 2013 θα ήθελα έτσι, να ζωντανέψουμε λίγο και το chat Να μου πείτε τις δικές σας ε, Εμπειρίες τι έμεινε από σας Τι ποια γεύση άφησε Δηλαδή το 13 φεύγοντας Για εσάς Και θέλω να ασχοληθείτε και με την κοινότητά μας Εδώ με το Με τον μουσικό μας παράδεισο Και όχι μόνο αυτό που εσάς σα έκανε εντύπωση, τι ήταν αυτό που έμεινε τέλο πάντων, αλλά και προσωπικές εμπειρίες αν θέλετε, τι ήταν αυτό που σας έδωσε, τι ήταν αυτό που, δεν σας, που σας πήρε ενδεχομένως και σας πίκρανε όλα αυτά. Προσωπικά θα καταθέτω τα δικά μου έτσι, και αρχίζω από τον διαγωνισμό του τραγουδιού που είχαμε στο, τον τρίτο διαγωνισμό εδώ στο βραδιόφωνο του Χέιβεν Πιστεύω ότι ήταν ο καλύτερος ε, διαγωνισμός παρόλο ε, ε, ό,τι ακούστηκαν τέλο πάντων Πιστεύω ότι ήταν ο, ο καλύτερος διαγωνισμός, ο πιο καθαρός διαγωνισμός Θα μου πείτε για τους προηγούμενους ε, τολές, συγκρίνεις αυτούς, όχι αλλά μου άρεσε η διαδικασία, την βρήκα απλή και καθαρή. Λοιπόν, ξεκίνησε κάπου τον Οκτώβριο, αν θυμάστε καλά, και όταν λέμε κάπου έχω συγκεντρωμένες, έχω ναι βεβαίως τις, βεβαίω, τις ημερομηνίες, αν πείτε τη σχέση έχουν, έχουν. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός κράτησε 7,5 ακριβώς μήνες. Σε όλη του τη φάση, δηλαδή ξεκίνησε 5 Οκτωβρίου, να... ξεκίνησαν να δίνουν τα παιδιά συμμετοχές 22 έκλεισαν οι συμμετοχές 22 Δεκεμβρίου ε, της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτρας Σημειώσα την ημερομηνία γιατί έχουμε κι άλλο ε, γεγονός 22 του μηνός 22 του 12 λοιπόν κλείνουν οι συμμετοχές και αρχίζει από εκεί και πέρα μια επεξεργασία και βγαίνουν οι όμιλοι κάπου τον Ιανουάριο 3 νομίζω Ανοίγουν οι όμιλοι και αρχίζουμε εμείς να μαθαίνουμε Να ακούμε τα τραγούδια Και να δίνουμε τις προτιμήσεις μας Φτάσαμε στο τελικό κάπου τον Μάιο 24 Μάιος ή Μάρτιος Μάλλον Μάρτιο 24 Μαρτίου του 12 Θα κοιτάξω, θα σας πω ακριβώς Φτάσαμε στον τελικό τον θα, θα μιλήσουμε και για τον τελικό, πριν όμως μιλήσουμε τον τελικό, πάμε, ε, για τον τελικό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από εδώ και πέρα. Θα ακούμε... Είναι 10 και 53, ναι. Θα ακούμε τραγούδια του διαγωνισμού. Όχι τραγούδια που είναι στις τρεις πρωτες θέσεις, όχι. Θα ακούμε τραγούδια που πολύ λίγα από αυτά που πέρασαν στον τελικό. Τα περισσότερα όμως τραγούδια είναι αυτά που δεν πέρασαν τελικό και έμειναν <coughs> στου ομίλου. Φεύγουμε λοιπόν να ακούσουμε Ένα τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ Χρονιαθότητας Να πούμε ότι εδώ ακούμε την Έλενα Ζανταρίδου Μουσική και στίχους έχει γράψει ο Θάνος χασιώτη. Ένα, ένα, τα, τα μέλη αυτά συνέχισαν να είναι στην κοινότητά μας Έκαναν και άλλη δουλειά την οποία θα μιλήσουμε γι' αυτή αργότερα. Ακούμε τα χρόνια αθότητα που είναι, πέρασαν στον τελικό στην πέμπτη θέση εισαφότι τας φλένα να κινηγάς στα καμένα σε μυστικά Ήταν η Έλληνα Ζανταρίδου Πριν περάσουμε Θα κάνουμε μια απόπειρα να συνδεθούμε Με τον Ορφέ για να, για να διαβάσει την ιστορία του ε, κάνω αυτά, Τα κάνω αυτά αλκιώνη Για να δω κατά πόσο η κρίση Και το αυτή σα, Κατά πόσο επηρεάζεστε μάλλον Έτσι από αυτό που ακούτε Λοιπόν εγώ σας είπα ότι μπήκαμε σαν μου Όμως δεν μπήκαμε σαν μου Παρ' όλα αυτά εσείς ακούσατε έναν καθαρότερο ήχο Από πριν Ενώ είμαι με το ίδιο πρόγραμμα. Λοιπόν δεν έχει σημασία όχι. <laughs> Σας μπέρδεψα ναι. Λοιπόν ε, το επόμενο Λουκά έλα μαζί μου παιδί μου Αυτό το τραγούδι δεν ξέρω μου κάτσε Μου έγιε από την πρώτη στιγμή Από την πρώτη του νότα δεν, το, δεν με στενοχώρησε Που δεν πέρασε τελικό Με προβλημάτισε λίγο βέβαια Γιατί έμεινε στην 20η θέση αλλά δεν το... εντάξει δεν με δυσαρέστησε γιατί εγώ προσωπικά το απολαμβάνω κάθε φορά και έχει, απε... έχει παιχτεί αρκετές φορές εδώ από τη... στο μουσικό μας παράδεισο και πιστεύω όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Revolt και... Δεύτερη ζωή, τρίτο όμιλο, οικοστήχη. Πρώτη στην καρδιά μα, για το Λουκά. σε σαν να γυρίζουν κάθε φορά κυρά την ίδια σκηνή, Εδώ είμαι, μάησε τόσο μικρή. Να κάνω και μπει, τι λέξει μου σε Ναι, δεν να ζήσω τι κρυμμένε μου ελπίδε. Και φτιάχνω ένα κόσμο, μια δεύτερη αγάπη. Καπια δεύτερα όνειρα, και ένα δεύτερο κρεβάτι. Ο δικό μου κόσμο πετρέλα Για μια δεύτερη ζωή. Ευχαριστήσαμε. Δε λες τίποτα. Μου χωρούχο να αλλάζω Κάθε φορά που λεπιά Η γλυκιά Τα θέλω Γίνω πολλά Στη ζωή σου Ζήσε με τρέλα Μην κοιτάς Να δεις το μετά κιόμετα. Στο τέλος του αγώνα Θα κόψεις τη κορδέλα <bonito> και για μένα φατσάκια με να μην τη δέσαμε να το πρόγραμμα Πολλά πολλά πολλά και καρδούλε ο κόσμο τη πέρα του πολλέ Ο δικός μου Μετρέλα, γυρί. Θυμάσαι που τρωγούσαμε, γι' αυτό θέλω το WinUP. τα δευτερία, Τον Πολύ ωραία τα παιδιά. Ευκαιρίε βρίσκει, τα πάντα αλλάζει. Και όλα ξανά σε μια. Αυτή λοιπόν ήταν η Revolt που μας, εντάξει δεν μας αρρώστησαν Απλά λιγάκι έτσι προβληματιστήκαμε πως ένα τόσο όμορφο τραγούδι Γιατί μας αρέσουν και τα τραγούδια με πόπου από διάθεση. έτσι Πως αυτό το τραγούδι δεν πέρασε <δισκογραφημένο>, Δισκογραφημένο και όλα αυτά τα σχετικά Όμως, έτσι, η Revolt το γνωρίζουν Πάρα πάρα πολύ καλά Ότι ε, το τραγούδι τους Δεν πέρασε παρατήρητο Και ακούγεται συχνά Από τους ε, προηγούς εδώ στο ραδιόφωνο Προηγούς που έζησαν τον διαγωνισμό Και τον αγάπησαν Για να περάσουμε στο επόμενο Εδώ σωναντάμε έναν αγαπημένο φίλο Πέρασε στο τελικό Πήρε την ένατη θέση Είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος Και η Υπάρχει σχετικό άρθρο του και στο περιοδικό μας Ρίξτε μια ματιά σα πω την αλήθεια μου με τα instrumental ανέπτυξα μία σχέση στοργής μέσα από την εκπομπή του Cross όχι ότι δεν ότι είχα μία έτσι ήμουνα δεν τα ήθελα δεν μου άρεσαν δεν τα προτιμούσα όμως δεν ήταν στις πρώτες προτε, μου που λέει και κάποιος φίλος ε, δεν είχα προσπαθήσει δηλαδή να βγάλω, είτε, αν θέλετε να βάλω στίχο στη μουσική είτε να διαβάσω τη μουσική και να βγάλω το στίχο, να βγάλω αυτό που κατέθεσε ο καλλιτέχνης Μια σχέση στοργής λοιπόν από τον κρός και μια σχέση που τίνει να γίνει έρωτας από την τελευταία δουλειά Δίστασης του Σίμου Κουσκούνη Ο Σίμος Κουσκούνη Είναι αυτός που με έφερε πάρα πολύ κοντά Στα instrumental κομμάτια Και θέλω να Δεν ξέρω κάτι, κάτι περίεργο Αναπτύχθηκε Κάτι περίεργο γεννήθηκε μέσα μου για αυτά τα κομμάτια Όταν άκουσα τους ονειρόδρομους Και εκεί θέλω να καταλήξω <coughs> Του Γιώργου Παπαδόπουλου Το προσπέρασα στον διαγωνισμό Γιατί μου αρέσει να λέω την αλήθεια μου Όχι ότι δεν το ψήφισα δεν το άκουσα όμως μέχρι το τέλος Τι έχασα Αυτό που μόλις ακούσατε, ακούσαμε όλοι μας Τώρα είμαι έτοιμη ε, και να με τιμωρήσετε Αλλά και έτοιμη να δεχτώ τον καλεσμένο μας ε, Τον Ορφέα Για να, <laughs> να με ραπείς από μακριά Γιατί καλή μου Λοιπόν ε, ε, ζητώ συγγνώμη, ναι, από τον φίλο μου τον Γιώργο. Θα... Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να, να συνδεθούμε με τον Ορφέα για να διαβάσετε την ιστορία του. θα Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, θα μας χάσετε, θα μην χάσετε, για πολύ λίγα δεύτερα. Έτσι, εγώ θα προσπαθήσω να συνδεθούμε αμέσως, ούτως ώστε αυτή η ένωση να γίνει, δηλαδή αυτή, αυτή η σύνδεση, συγγνώμη, να γίνει όσο γίνεται λιγότερο ε, Πώ να το πω, Δυσάρεστη και τα αυτάκια σα, Ορφέ, είσαι έτοιμος, Πάμε. Ακούγομαι τώρα εγώ. Δεν ξέρω, Ορφαία, μου μισό λεπτάκι να δω ναι, τι κάρτε μου. Πρέπει, ε. Ορίστε. Να κλείσω το ράδιο. Το κλείσω. Εννοείται. Ναι, το ράδιο θα το κλείσω. Να δω λίγο τις κάρτες μου τι έχει φύγει από τη θέση του πρώτα απ' Λοιπόν, από τη βλέπω δεν άλλαξε κάτι. Το what you hear που είναι το σημαντικό βλέπω ότι είναι αντικαρισμένο. Θα μας πούν όμως στο chat αν ακουγόμαστε στον αέρα. Παιδιά, για πείτε μου τι γίνεται στον αέρα αν ακούγεται ορφέας. 1, 2, 3, 4, 5 Α, περίμενε ορφέα, έχω κάνει ένα μικρό λαφάκι περίμενε, περίμενε γιατί είμαι σε πρώτο πλάνο εγώ και στένας έχω πίσω Έλα, μίλα 1, 2, 3, 4 5, 120 Ε, τώρα Απ' το 5 στο 100 Ναι, ναι Λοιπόν, να μας πει η Ελκυώνη Μπράβο, ωραία, όμορφα Τώρα ακούγεσαι και εσύ καθαρά, έτσι η Μαρί. Και ο Ορφαίο καθαρά και είναι έτοιμο ο Ορφαίο να μας... διαβάσει. Τι, τι είναι εκείνο η αλήθεια. Καλά, το διαγωνισμό δεν ξέρω, τον έζησε εσύ, στο όλο το ε, μεγαλείο. Εγώ? Mm -hmm. Όχι, καθόλου. Εντελώ, δεν έχει άποψη. Ήταν η περίοδο που έμπαινα λίγο. Mm -hmm. yeah. Από το 13 για το μουσικό μα παράδεισο, τι είναι εκείνο που σου άφησε, α πούμε, η δυσάρεστη ή η ευχάριστη γεύση. Κάτι σου Άμα... άφησε. Το, το ευχάριστο θα μπορούσα να πω είναι η επάνω δόση μου ε, γύρω στο Μάιο, Ιούνιο κάπου εκεί mm -hmm. μετά από μερικά χρόνια ε, όχι αποχής ε, θα έλεγα, αλλά έμπαινα αρεά mm -hmm. Και επανήλθα, έτσι, mm -hmm. μου λείψατε. Δυναμικά. Ναι. Και εμεί νιώσαμε πολύ ευχάριστα που σε είδαμε στην παρέα μας Και πόσο δε μάλλον Στο ραδιοφωνό μας στις, Στους ακροατέ. Και αυτό το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε όλοι Λοιπόν, είσαι έτοιμος να διαβάσεις ε, Ναι Την ιστορία μου ε. Ε, λοιπόν. Σε ακούμε ε, Θε να, να πεις τις λέξεις άλλη μια φορά Εντάξει, είναι γνωστέ γυρλάντα, γαλοπούλα, ξενοδοχείο, περίποτο, δεν χάνουμε τίποτα να τις πούμε, χοροδία mm. και να δούμε πώ έδεσε ο Ωρφέας, λοιπόν την ιστορία του. Γιατί όπω είπε κάποιο φίλο, αλλιώ να διαβάζει ο συγγραφέα. Κάντε να... πάλι. <laughs> <laughs> <laughs> την ιστορία μου την έχω την το τσίρκο. Mm -hmm. Είχε πιάξει μερώσει για τα καλά και ο κεντρικό δρόμο τη επαρχιακή πόλη άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει. Η χοροδία του Δήμου είχε στηθεί ήδη στην ειδική εξέτρα της πλατείας και περίμενε τον μαέστρο για να ξεκινήσει να τραγουδάει διάφορα παραδοσιακά τραγούδια όπως κάθε χρόνο για την τοπική γιορτή της πόλης. Το σουβλαντζίδικο της γειτονιάς άνοιξε και αυτό όπως όλα τα άλλα βαγαζιά να προετοιμαστεί για το πανηγύρι και μια γυναικεία φωνή ακούστηκε να λέει θα βάλω και μια τεράστια γυρλάντα που θα το αγκαλιάζει ολόκληρο. Θα το στολίσω και θα το κάνω κουκλί. «Τι έγινε» ρώτησε ο διπλανός καταστηματάρκης. «Πρωί-πρωί ανοίξαμε σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ε, Ένα τι να γίνει, ήρθα να στολίσω το μαγαζί λόγω της σήμερας Και ο γιος μου θα φροντίσει για τα κρεατικά. «Αγόρι μου θα πά στην αγορά για τα κρέατα» φώναξε η γυναίκα κοιτάζοντα. Προς το βάθος του μαγαζιού. Ναι ρε να θα πάω, καφέ πίνω, περίμενε. <coughs> σιγά σιγά πέρασε η ώρα, μεσημέριασε και καθώς ο σουβλαντζής είχε από ώρα γυρίσει από την αγορά μία γαλοπούλα μπήκε στο σουβλαντζίδικο με βαρύ κουρασμένο βήμα. Δύο σουβλάκια με διπλή πίτα και μία χάινε και παρακαλώ. Ο σουβλαντζής έμεινε άφωνος. Πρώτη φορά στη ζωή του έβλεπε γαλοπούλα να μιλάει. Τι κοιτάς ρε φίλε, κουνί σου, είπα δύο σουβλάκια με διπλή πίτα και μία χάινεκελ, σου φαίνεται περίεργο. Ε, ε, ε, ναι, δηλαδή όχι, αλλά, έλα ρε φίλε, μην αργείς και έχω ψωφίσει από την πίνα. Ναι, α, αμέσως, αλλά, να ξέρεις, ε, δε, δεν έχω που διγαλοπούλα να μιλάει και όσο να είναι, έχεις δίκιο και σε καταλαβαίνω. Αλλά κάνε γρήγορα γιατί σου είπα, έχω από την πίνα. Ναι, αμέσω ε, ε, ε, έχετε βγει βόλτα, ρώτησε ο Σουμπλατζή. Ακόμα σατισμένο έτσι. Όχι μωρέ, τι βόλτα, απάντησε η Γαλοπούλα. Μεσημεριάτικα βόλτα, μπορεί να βγω για ένα περίπατο το απόγευμα. Και πώ από τη γειτονιά μα, ρώτησε πάλι ο Σουμπλατζή. Εντά, δουλεύω εδώ δίπλα στην οικοδομή και σχόλασα μόλι τώρα. Και γι' αυτό σου είπα ότι πεινάω. Έχω κουραστεί κιόλα. Όλη μέρα τη καλοσιά ήμουν σήμερα, απάντησε η Γαλοπούλα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, σκαλωσιά, να, ε. να, ναι, ορίστε και η μπύρα και τα σουμπλάκια είναι έτοιμα. Καλή όρεξη. Η γαλοπούλα έφεγε τα σουμπλάκια, ήπιε την μπύρα, πλήρωσε, έφυγε, αλλά εξακολούθησε να πηγαίνει κάθε μεσημέρι την ώρα που σχόλαγε από την οικοδομή, να τρώει στο σουμπλατζίδικο, και ο σουμπλατζή είχε πλέον συνηθίσει, και δεν του φαίνονταν περίεργο που η γαλοπούλα μιλούσε. Ένα βράδυ μπήκε μέσα στο σουμπλατζίδικο ένα τύπο. Καλησπέρα. Για φτιάξε κάτι για φαγητό, σε παρακαλώ. Έχει τίποτα καλό. Βεβαίω, ό,τι θέλετε. Έχω σουμπλάκια, μπιφτάκια, μπριζόλε. Τι θέλετε. Φτιάξε μου μία μπριζόλα και μέχρι να ετοιμαστεί φέρει και καμιά μπύρα να πίνω. Είσαστε καινούριο εδώ στη γειτονιά. Δεν σα έχω ξαναδεί, τον ρώτησε ο Σουμπλαντή. Ναι, ναι, καινούριο. Να. Βλέπει εκεί το ξενοδοχείο. Εκεί μένω. Στο ξενοδοχείο. Μπράβο. Να υποθέσω λοιπόν ότι αφού στο ξενοδοχείο, είσαστε περαστικό από την πόλη μα. Ναι σωστά υποφέτης, είμαι ο διευθυντής του τσίρκου που ήρθε χθες εδώ στην πόλη. Α, μάλιστα, ορίσατε λοιπόν. Σε ευχαριστώ νεαρέ μου. Οι μέρες περνούσαν, το τσίρκο έδινε τις καθημερινές του παραστάσεις, η γαλοπούλα εξακολουθούσε να είναι τακτικός μεσημεριανός πελάτης του μαγαζιού, όπως και ο τύπος, μόνο που αυτός ήταν βραδινός. Έτσι λοιπόν ένα βράδυ, να σου πω, είπε ο τύπο στο σα ακούω. Θυμάσαι που σου είπα ότι είμαι ο διευθυντή του τσίρκου, eh. Ε? ε, βέβαια και το θυμάμαι. Αλήθεια, πώ πάει το τσίρκο. Έχουμε πρόβλημα, ρε παιδί μου, γι' αυτό σε θέλω. Τι πρόβλημα. Κοίτα, το τσίρκο δεν πάει καλά. Δεν κόβουμε εισιτήρια. Χρειάζεται κάποια ανανέωση. Και τι μπορώ να κάνω εγώ, ένα σουμπλατζή. Ένα, ε, λέω, επειδή υπενοβγαίνει εδώ κόσμο, μήπω έχει πάρει το μάτι σου τίποτα περίεργο. Δεν καταλαβαίνω. Λέω ρε παιδί μου, τίποτα περίεργο που θα μπορούσαμε ίσω να το παρουσιάσουμε στο τσίρκο σαν ένα καινούριο νούμερο. Έτσι για ανανέωση. Μπα! Τι να πάρει το μάτι μου εμένα, αφού όλη την ημέρα πάνω από την τσισταριά είμαι, είπε ο Σουβλαντή, που όμω ξαφνικά θυμήθηκε τη γαλοπούλα που μιλάει. Α, μαν! Τι έπαθε, κάηκε. Όχι, κύριε Δευθυντά, καρθυμήθηκα. Τι πράγμα. Να, να, αυτό για την ανανέωση. για λέγε, έχω μια γαλοπούλα εδώ. Τι να την κάνω τη γαλοπούλα, αφού σου είπα αυτό Μπριζόλα, εξάλλου τα Χριστόγεννα έχουν περάσει. Δεν καταλάβατε. Ε, πε, δε, μιλάει. Ποιο μιλάει, η γαλοπούλα. Μιλάει η γαλοπούλα, ναι, δεν είμαστε καλά. Μπορεί, είμαστε και παραίμαστε. Για ανανέωση δεν ψάχνετε. Έχει δίκιο. Σωστά. Καταπληκτικό νούμερο θα είναι αυτό. Ε, μα, καλά και δε, μου λε, πού θα το βρούμε αυτό το νούμερο. Ε, τη, τη γαλοπούλα ήθελα να πω. Δεν χρειάζεται να βρούμε Εμείς, θα μα βρει αυτή. Πώ είσαι τόσο σίγουρο. Μα έρχεται κάθε μεσημέρι εδώ και τρώει σου βλάκια. Πίνει και μία μπύρα και φεύγει. Α, ωραία τότε. Να πάρε την κάρτα μου, να της τη τη δώσει και να τη πει να έρθει να με βρει επιγόντω. Έτσι λοιπόν, την άλλη μέρα το μεσημέρι, που μπήκε η Γαλοπούλα στο μαγαζί, να σου πωρε φίλε, είπε στη Γαλοπούλα να σου μπλατζήσει. Είχαν γίνει φίλοι άλλωστε με τον καιρό. Τι να μου πει, Δεν κουράζεσαι στην οικοδομή. Ε, πώς, δεν κουράζομαι, κουράζομαι. Δεν με βλέπει που έρχομαι κάθε μεσημέρι πτώμα. Και δεν θέλει να βγάλει λεφτά πιο εύκολα και πιο πολλά. Πώ σου ήρθε τώρα αυτό, Ένα ε, ήρθε χθε από εδώ ο διευθυντή του τσίρκου που έχουμε στην πόλη και μου είπε: Να πας να τον δει να μιλήσετε, Να πάρει και την κάρτα του. Ο διευθυντή του τσίρκου, ναι, σε θέλει για δουλειά. Εμένα, για δουλειά, εμένα ο διευθυντή του τσίρκου, ναι, ρε. Και δεν μου λε: Το τσίρκο είναι αυτό που έχει μέσα ακροβάτες και κλόουν, ναι, που έχει μέσα νάνιου, λιοντάρια, ελέφαντε και τίγρε, ε. ναι, ρε αυτό Λέμε αυτό με τις μεγάλες τρογγυλές τέντε ε. ναι ρε αυτό που είναι από πανί, ναι από πανί, ε και τι με θέλει, εγώ σοφατζής είμαι. <χω>. Αυτά και ευχαριστώ για την ακρόαση. Πολύ <χω> από <χω> το κόβεις. Έτσι είναι αυτά. <χω> Τελικά πήγε η Γαλλοπούλα στο τσέργο, κατά Θα πάω να δω την παράσταση και θα σε ενημερώσω. Πες μου κάτι, ωραία όταν γράφεις ε, ιστορίες, έτσι, ο, βλέπεις πέντε λέξεις, καλά είναι πανεύκολος, με κάπου θα τις τοποθετήσεις, ε, ποιο, πώς ξεκινάς, ας πούμε να γράφεις, φτιάχνεις την, την εικόνα, έτσι, το, το σκηνικό. Ε, μάλλον, ναι. Αλλά ε, εντάξει, δε, πρέπει να έχω και διάθεση. Δε, δε ε, ναι, καλά ναι. εννοείται. Έτσι, χωρίς διάθεση δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Ε, και, ο... και γι αυτό, γι αυτό προτιμάω οι λέξεις mm. να δίνονται γρήγορα για να μπορώ να πλάθω μες το μυαλό μου ναι, ναι, ναι. καθώς οι μέρες περνάνε ναι, Αυτά στη γραμματεία, όχι σε μένα <laughs> Ναι, γιατί άμα τις βάζει Δευτέρα ή Κυριακή έχω μια δυσκολία ομολογώ mm. Ο Ορφέας είναι από, τα... από τους τακτικούς μας ε, συγγραφείς ε, που γράφουν μέσα στην Stoner. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και τα, τα παιδιά ευχαριστιώνται τις ε, ιστορίες τους γιατί έχεις ε, έτσι, ένα, έναν χιουμοριστικό τρόπο να μεταφέρεις ε, τα πράγματα. Γενικά, έτσι, με χιούμορ, περισσότερο βγάζουν ε, την ιστορία σου. Τις δίνει ένα, ε, ένα διασκεδαστικό έτσι, χαρακτήρα, αν θέλεις. Αυτό και στα βιβλία μου το κάνω. Mm. Ναι. Είναι έτσι. τρόπος, ναι ακριβώς Έχει να κάνει, πιστεύεις έτσι μια μίνη συνεντευξούλα Να πάρουμε από τον Ορφέα Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου αυτό Δηλαδή ε, θα μπορούσες είναι να γράψεις είναι κάτι με που... πολύ σοβαρό στο <laughs> <laughs> <laughs> Όχι δεν <laughs> όχι, όχι, όχι, όχι, δεν <laughs> εννοούσε αυτό Απλά θέλω να πω Θα μπορούσες να γράψεις κάτι ρε παιδί μου Που να, να είναι κλάμα Να έχει μπόλικο κλάμα Κλάμα, τη δράματα, αγάπη μου, έλα πίσω, πεθαίνω. Ε, Όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι αγάπη, έλα πίσω, πεθαίνουν, να είναι χωρισμός, να είναι, να είναι κάτι άλλο, να, να αναφέρεται σε σημαντικά γεγονότα που γίνονται στο πλανήτη μας, πούμε, σε έναν πόλεμο, σε ένα, σε ένα καιρικό <κυκλή> φαινόμενο που είχε, ήταν καταστροφικό, γενικά, έτσι, να, να μεταφερθείς δηλαδή εκεί, να πας εκεί. Ναι, μπορώ να πάω εκεί, ας πούμε όταν το καταφερώ να πάω εκεί, mm -hmm. αλλά θα, το χιούμορ θα το βάλω. Και σε αυτήν την περίπτωση. Πώς? Και σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, θα το περάσω με κάποιο τρόπο. Mm -hmm. ε, δε, έχω την, την άποψη, αν θέλεις, ότι ε, τα γεγονότα... Τα, Έχουν και την άλλη τους πλευρά. Σαφώς, αλλά mm. βοηθιόμαστε και εμείς, μας βοηθάει το χιούμορ να τα ξεπερνάμε, να τα αντιμετωπίζουμε πιο ψύχραμα, πιο εύκολα. Σωστό. Λοιπόν, έχεις επιλογές από τρία τραγούδια. Είναι το ένα παραμύθια, το άλλο είναι το πέξεμε το χρόνο και το άλλο δύο ζωές. Ποια από τα τρία προτιμάς. Ε, προτιμώ το δυο ζωές επειδή <laughs> λόγω μεταφυσικότητας <À>, Άμα <laughs> λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ορφέα Αυτό είναι λοιπόν το νέο ε, στοιχείο που περνάμε στη, στο μουσικό μας ονειροδρόμιο Ο συγγραφέα θα διαβάζει ο ίδιος αν βέβαια θέλει τις ιστορίες του Και θα επιλέγει και τα τραγούδια του Να, Το τραγούδι του Δυο ζωέ, λοιπόν πρώτος όμιλος Αυτό έμεινε ήταν στον πρώτο όμιλο, με το που άνοιξε δηλαδή τον Ιανουάριο, 3 Ιανουάριου στην... και πήρε την 1η θέση, δεν κατάφερε να ναι, πάει στο τελικό δεν έχει σημασία, έτσι δεν είναι ορφέα ναι. Δε, Τα τραγούδια, Δε θέλω, δεν είναι ναι. η ιστορία γράφει μάλλον το σημαντικό για τα τραγούδια είναι τη γράφει σε μας Λοιπόν, ναι. ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ορφέα μου, να σε καλά και, και θα, θα τα λέμε συχνά φαντάζομαι γιατί θα μπαίνεις να γράφεις ιστορίες έτσι ε, Ελπίζω Ιστορίες που να πούμε ότι θα κλείσουν τον κύκλο τους κάπου τον Ιούνιο, Ιούλιο Όταν θα μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι και θα σταματήσουμε για διακοπές Φιλάκια πολλά ορφέα μου, σε ευχαριστώ Από μένα, γεια σας Να είσαι καλά Φως Σκεφτώ, πες μου τώρα τι να σκεφτώ Ότι και αν κοιτάξω να δω όλα σε ένα λεπτό Πού να πιαστώ Πες μου τώρα τι να σου πω Όσες λέξεις κι αν χρειαστώ Σβήνονται σε ένα λεπτό Πες μου τι φές και να ανοίξω τον ουρανό Φρεσμούνα τρόπο να σου, μόνο να σου λέω σ' αγαπώ. Φρεσμούν τι στάνεσε και όλο χάνεσε, όλο κρύβεσε. Φρεσμούν τρόπο να σου πω, όστιος ο. Για σένα ζω, κοιτά πόσα όνειρα φουλιάξανε, χαθήκανε. Βλέπεις μου τρόπο να σου πω πως δύο ζωέ για σένα ζω. Όλο χάνεσαι, όλο κρύβεσαι, να... Νίκος ολοχάνεσε Νίκο έχει γράψει Τίο μουσική πάνω σε Ταγκαρίδη, ο οποίο και το τραγουδάει. Όπω ήταν το τραγούδιο, δύο ζωέ, ε, ε, μείναν πάρα πολλά όμορφα τραγουδία και λογικό είναι Α, αυτό που συνέβη. Το βρίσκω πολύ το λογικό, 318 τραγούδια αποκλείεται να παίρνουν την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Ήταν θέλετε τα 30 το τελιστών τελικό. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τον Σίμμο Κουσκούνη και πόσο κοντά με έφερε ο Σίμος Κουσκούνης στα instrumental κομμάτια και βέβαια αναφερθήκαμε και στην τελευταία του δουλειά, έχει 12-13 ολοκληρωμένες δουλειά, δουλειές ο Σίμος Κουσκούνης καμία δεν έχουμε παρουσιάσει, εδώ στοχεύανε και σε αυτό ευθύνομαι εγώ και όλα τα κατηγορώ σε μένα Distances λοιπόν είναι, η αποστάσεις είναι το, η τελευταία του δουλειά πολύ όμορφα τραγούδια και με κορυφαίο βέβαια έτσι, όχι το Silious Clown και δεν το λέω, δεν το κάνω και αυτό πιστέψτε με, είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να σκεφτώ και εσεί με ξέρετε καλά, το γνωρίζετε έτσι, αλλά είναι το ανεκπληρώτη έρωτες ένα, ένα υπέροχο κομμάτι και αν έχουμε χρόνο θα τα ακούσουμε έξτρα. Είναι έξτρα κομμάτια αν και το ακούσαμε πριν μπούμε κανονικά στην εκπομπή. Αλλά τώρα που είμαστε μαζεμένοι, αν έχουμε χρόνο θα τα ακούσουμε και αυτό. Θα κάνουμε όμως μια εκπομπή, ε, μπορεί να είναι ο σίμω μαζί μας, μπορεί και όχι. σίμω, που είναι μέλος εδώ στο Χέβεν. Και εδώ μια και μιλάμε τώρα για καλλιτέχνες και για μουσικούς και για οτιδήποτε ε, τέλος πάντων προσφέρουν στη μουσική μας κοινότητα να θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που ήταν στο διαγωνισμό και είναι μαζί μας και μετά από αυτόν. Και αναφέρομαι βέβαια σε μέλη που και σε γνωρίζετε... Όχι δεν θα πω ονόματα. <laughs> δεν θα πω. Όχι. Ευρωσυγκόλφα αποφάσισα να μην πω. Δεν θέλω να πω για κανέναν. Λοιπόν, η Μαρκίζα ήταν η συμμετοχή του Σίμου Κουσκούνι στον διαγωνισμό μα αυτό... Πήρε την έκτη θέση, ήταν στον έκτο όμιλο, αν δεν κάνω λάθος. Θα κοιτάξω τις πληροφορίες μου. Πήρε την έκτη θέση και ερμηνεύει εδώ ο Γιάννης Απόδιακος. Μου ζωχίστη έχω ο Σήμος και πάμε να ακούσουμε τη μαρκήσα Έκτος όμιλος, έκτηθες Τί <Τι> Κι όμως <Τι έδισες> αλλά δεν νίκρισες στον γλώμπο σου δεν πάντα θα αλλά δεν πόνεσες κι όλα αυτά που τα Τα Η ζωή σου ατάρα μονοπάτι σκοτεινό. Μα λιμάνι Η καρδιά σου δεν θα βρει. Και πέρασαν τα χρόνια. Και η Μαρκίζα είναι παλιά. Πάντα ίσω να είστε και θα στο το πάτη σκοτεινό μα λιμάνι καλύνεις η καρδιά σου δεν θα βρει λίκα χρόνια ακόμη κι η μαρκίζα θα σβηστεί σιωπή μου σωστότε πολλά να σου χει πει άφησες μα δεν αφέθηκες το σου το προσπέρασες μα να απ' την πίκρα που προσφέρει. Τι στιγμές που υπερασπίζεσαι το φορευό σου ο έχει μείνει. ζωή σου, Ατάρα, μόνο πάρει σκοτεινό μα λιμάνι καλείς, η καρδιά σου δεν θα δρύ. και περάσαν τα χρόνια και Μαρκίζα είναι παλιά θα ήρθω να είσαι και θα είσαι στο πουθενά Η ζωή σου αντάρα μόνο πάντυ σκοτεινό Μα λιμάνι γαλίνεις, η καρδιά σου δεν θα βρει Λίγα χρόνια ακόμη και η μαρκίζα θα σβηστεί Τη σιωπή μου πολλά να σου χει πει. Φοβερή ερμηνεία του Γιάννη Απόδιακου, ιδιαίτερα στο ρεφρέν αυτό. Εκεί στέκομαι. Λοιπόν, δεν είναι μέρη μου έτσι όπως ε, το είπε, δεν μας εξέφυγε τίποτα, δεν μας εξέφυγε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Όμως όπως είπαμε και λίγο πριν, δεν γίνεται όλοι να περάσουν στο τελικό, όλοι να πάρουν τις ε, εκλόγημες θέσεις που λένε. Λοιπόν, όλοι να βγάλουν βουλευτή τέλο. Τρει ήταν οι θέσει που θα, πέντε ξέρω εγώ, εντάξει. Σημασία έχει αυτό που είπαμε. Πιστεύω για τον καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνη μάλλον εκεί στέκεται, αν ακούγεται το τραγούδι του. Αν εγώ ξυπνάω το πρωί και τραγουδάω τη Μαρκίζα ή την, το τίποτα όρθιο... ή το στο γισουρούν την αγορά που θα ακούσουμε αμέσω τώρα και θα το αφιερώσω στην καλή μου φίλη τη Μέρη. Λοιπόν, αυτό θέλει ο καλλιτέχνη. Εκείνο που ζητάμε εμεί όμω από, το, από τον καλλιτέχνη είναι να τον έχουμε κοντά μα. Λοιπόν, Μανώλης Φίτρας, Μανώλης Φίτρας, να έχει γράψει μουσική και ερμηνεία και Θανάσης Στουπης είναι που ερμηνεύει, όχι, sorry, ε, sorry, sorry, sorry. Θανάσης ε, έχει γράψει ο στίχος μουσική ο Μανώλης Φίτρας και ερμηνεύει και όλο ε, το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και θέλω να το αφιάσω στη μέρη γιατί θα το καταλάβετε το γιατί. Έχει τα, τα χτυπήματά του Έχει τα τουζένια του που λένε Την παρέχουμε για μου. τη αγορά και Έριξαν χωρί λαβή, νωρί το καναβάτσο. Κι έπαιρνα ψαλί σου. Σαν... Εγώ που δεν είμαι τσιφάιτελαιού, παιδιά, πιστέψτε με, το σώμα ακολουθεί τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Τα... Θέλω, δεν θέλω. Σε και να αλλάξει τη γραμμή, πάμε. Τα κεφάλι να μην σταθερό, βεβαιότατα τα βουδέ. και μετέξαι Όμω η τύχη δεν τσουλά. Έχασε κι άλλο με πουλα σε Ανατολή σπάζα. Καλή ξεκόραση Λουκάμος, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρεούλα, χάρηκα που τα είπαμε και πάλι Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο συχνά μαζί Κάποιο θα σε καθοδηγεί, γι' αυτό δεν κλείνει η πληγή Si santo Και το κλάμα Γεια σου σύμω, τι κάνεις. και το ανέφερε η Όλγα, πάτρα, για τον Αντώνη μα που είχε ένα μικρό ατύχημα, αρκετά σοβαρό, μικρό ευτυχώ. Το λέω με την έννοια ότι ο Αντώνη ε, συνέρχεται, είναι καλά, είναι μαζί μα, αυτό έχει σημασία. Το ευχόμαστε περαστικά, σιδερένιο και να προσέχει, όλοι να προσέχουμε. Λοιπόν, όπου και να βρίσκεται, του στέλνουμε την αγάπη μα και η αγάπη μα είναι σίγουρο ότι θα τον συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια τη ανάρρωση του μέχρι να μα έρθει, να μα τα λέει όπω αυτό ξέρει you. <laughs> με τώρα να ακούσουμε τα ξημερώματα ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω, μ' άρεσε σας είπα να λέω την αλήθεια μου δεν το ψήφισα και δεν το ψήφισα όχι γιατί δεν μου άρεσε αλλά εκείνη την ημέρα τρογόμουν για το υπέροχη ημέρα θυμάσαι τι έγινε με το υπέροχη μέρα, ε, και τι αγωνία. Κάθε φορά, παιδιά που άνοιγαν οι όμιλοι, είχαμε τη δική μα αγωνία για τα τραγούδια που εμεί προτιμούσαμε, αν θα περνούσαν στι πέντε πρώτε θέσει. Στι, μάλλον, συγγνώμη, ναι, στι πέντε πρώτε για να περάσουν στο τελικό. Για, ε, ένα, για μία ψήφο, συγγνώμη, διαφορά. Ε, δεν πέρασε το ξημερώματα, υπέροχη μέρα. Αντιθέτω, πέρασε το We love you, Τσίου, ο νιερόδρομο του Γιώργου. Στις ελπίδες μας φωτιά και όλο αυτό Με ένα 694 Υπέροχη μέρα 693 Ξημερώματα και η Μαργαρίτα Μαργαρίτου συγγνώμη Γεωργία είναι στα αυτά και μας Μουσική έχει γράψει ο κύριος Μιχάλης Τραχαλιός Και στίχους η Μαρία ο Προγλίδου Και ακούστε ένα πολύ όμορφο τρογούδι, σας το αφιερώνω. Πού να απόψε Μα διάφορους φίλους θα βάρ' θα για ένα βράδυ θα πίνεις μα ούτε λεπτό θα ξεχνάς Πώ που βγάζει Πιασπόια σε ζουν τα υγικά και να πουχαράζει. Και μόλι που γύρισε στη κλειδαριά. Και εγώ έτσι παρνά. Ξυμπώ με τη μέρι. καφέ και τα μάτια θολα Υπότιτλοι AUTHORWAVE Access to the Το φάνηκα του νόμουρη με τα πρόσωπα που έπρεπε να δείξω να συναντήσει κάποτε το είχαν μιλήσει για αυτά. Σκοπός της ασπόρες έψωνα των παιδιών που δεν να και η χώρα σας μαζί με τον πόψε πολύ σύντομα θα συζητήσεις σιγά μου. Τι είπατε, πώς ξέρετε τι έκανα μέσα, αφού είστε εδώ έξω. Δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω όπως εσύ έπρεπε να φύγεις πριν της 12η, έτσι κι εγώ πρέπει να βρω κάτι που ψάχνω και να φύγω αμέσως πριν της ημερώσεις. Βέβαια, έχω και τη γυρλάντα για ώρα ανάγκης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τι λέτε δεν σας καταλαβαίνω. Μάλλον φέτοια πολύ καρσή. Σήμερα καλό μπορείς να κάνεις μια χάρη, πείτε μου και αν μπορώ η Ρωνά σου αυτή μπορεί να σε βοηθήσει, άκου να δεις τη θέλω και της εξήγησε το σχέδιο του, εκείνη γέλυσε και του είπε ότι δεν χρειαζόταν. «Βλέπεις εκεί, εκεί εμέναντι, δεν μοιάζει με τεράστιο κύριο που έρχεται κατά πάνω μας», είπε και η γέλυκε δυνατά, «από πίσω του θα κρίνεται κάτι διαφορετικό, ίσως ο κυριαί με καλοκαίρι, να βρίσκονται κάποια γκουρνάκια, να ψάχνουν μέρος να κλείσουν τα σφιτάκια τους. Μόλις στη σελίδα, όλα φυλάξουν. Τι τα θέλεις, στα μεγαλικά κουπιά. Είδα αυτό που το έργος, θα το βγούτε και κατάλληλα ότι αποκτούσε ξανά την αίσθηση της δημιουργίας με νερό και χαρτιού. Και δεν μπορούσε να σας αλλιώς, ας ανατρέχει στο εσωτερικό του ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε, μια τεράστια σελίδα το πλάκωσε. Σε λίγα βρισκόταν σε μια παραλία γύρω τους, Έβλέπει την αφενόλη τη θάλασσα και άκουγε το θόρυβο ενός παράφωνα που τζίστηκα. Αν ήταν όμως ευτυχώς, θα άκουγε και το παράφωνα των ελληνικών που πέθανε και η ξεπουλήσει. Να τι κάνω εδώ, δεν έχει νόημα όλο αυτό, πρέπει να γυρίσω με όλη μου τίποτα και θα ανάγκασα το κεφάλι να ξεστολίσει το σπίτι μου όπως κάθε χρόνο. Σε αυτή τη σκέψη σκοντάς πάνω σε ένα κούτσι. Και δεν βρήκε κι άλλα και τα ακολούθησε. Λες να έρθει ο Κούτσια πίσω του, ο Χάσκινγκ, η Κλέτερη, και όχι ψυχουλάκι όπω διαβάζει ο κόσμο σε χρόνια. Είναι σίγουρο ότι αν συνεχίσω να παρακολουθώ, θα του συναντήσω. Στη χειρότερη περίπτωση, θα συναντήσω τον Κωτέρο Επιθούτη. Δεν βρίσκεται, ας πάω. Όμω προ έκπληξή του, βρέθηκε στον Κωτέρο Επιθούτη. Βέβαια, πώ το σκέφτηκα. Είναι <laughs> και αυτό ένα το αντίθετο. Δεν θα μπορούσε να είναι από εδώ. Μπήκε να στεγουδηθεί κανέναν. Θυμήθηκε τον Ζαπρόσωπο στο ξενοδοχείο, ώστε έτσι, για το όχο καλήγαν τα γνώριμοι, ή να διαβάσει τις ιστορίες τους. Έπρεπε να γυρίσει ξανά στην προηγούμενη σημεριά, πιάστηκε από τη Γερλάννα, στεγουδοδίκτη, και βρέθηκε πάνω στην τίλη σκάλα, που πρωτοκατέβηκε. Γύρω του οι από όλα τα βραλίδια του κόσμου και φυσικά όλοι οι πρωταγωνιστές των ιστοριών. Γιώθαζαν όλοι μαζί κάθε στου γίνανε και εκείνος σκέφτει ο καθαρά για να είναι εκεί Ίσως να ανήκει κι αυτός σε κάποιο παράδειγμα. Ίσως να είναι πρόσωπο σε μια ιστορία του κουκκοκολιού Αν είναι έτσι, εδώ χρειαζόταν αυτό το κουμπί η στρακτοπού είχε δίκιο Έφτανε να γυρίσει σελίδα και μια καινούργια ιστορία θα ξεκίνωσε Κυλά ναι, ναι Ολοκληρωτικό θλιβερό Τέλο. Μεσηκίνηση σε βάτε τα. Ναι, θα Για σένα φεύγουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε Se yo llegues por esta noche, qué noche το Κάνουμε και το λέω εντό εισαγωγικών. Είδε θέατε εσύ, Εγώ που το αγαπήσατε. <Τι> Λύση, γεια σου, κρίσταλα, νυκρά, στο λιζότητα, Φε την εκπομπή Αλκύων, για πε μου. Ταξίδι μοιάζει μακρινό για να να σε δω. Τα μικρά κρυσταλάκια που έμειναν στον πέμπτο όμιλο Πήραν την 10η θέση Επάνω στην ε, όμορφη ιστορία που μας έστειλε ο Κρος ε, Την τόσο συγκινητική ιστορία Και γράφοντας ε, θέλω να φαντάζομαι και ο ίδιος θα ένιωθε τη συγκίνηση Γιατί αυτό το κουκουτσοχώρι μας ενώνει τώρα ε, Αν έχουμε 4 Είναι κάπου 5 χρόνια ολοκληρή ζωή θα έλεγα Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα την εκπομπή μα επειδή δεν ακούστηκε καλά η ιστορία του κρό. Θα κάνω πάλι την προσπάθεια να τη διαβάσω και αυτή τη φορά. Ε, εντάξει, ελπίζω να μείνω σοβαρή. Λοιπόν, θα κλείσουμε διαφορετικά να χαιρετήσω τη μερίτακι στην παρέα μα για σου δουλειά μου και την αμίνέσια. Α... Δεν βλέπω Καινούργια φορά, φορά βλέπω αυτό το ο Νίκ Καινούργια φορά Τι λέω ρε Με έχει στείλει ο πρόεδρος ε, σήμερα Πρώτη φορά Λοιπόν θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά την εκπομπή μας Δεν θα κλείσουμε με τραγούδι Θα κλείσουμε με την ιστορία του κρό. αφιερωμένη για όλα μα όλα τα κουκουτσάκια Όλα αυτά που ένιωσαν κουκουτσάκια Όλα αυτά που μπήκαν στο On Και άφησαν το, την αγάπη, αγάπη τους Άφησαν το αυτό που ένιωθαν. Λοιπόν, θε... να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά κλείνουμε με την ιστορία του Κρός. Θέλετε? Για πείτε μου πώς ακούγεται ο ήχος όμως, πριν ξεκινήσω την ιστορία και έχουμε πάλι αποτυχία. Έτσι, πάμε για ένα τραγούδι. Για σένα να είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Σου ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των όνειρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Ακόμα τη η κουλιανού. Το χρώμα των όνειρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου. και κρίνει... έχει γράψει ο Δημήτρης Γάβρος στοίχοι στίχους η Δήμητρα Καραγιάννη. Βράζει μορφές. Αλκεί στην ερμηνεία. Το τραγούδι Τι πάρα πολύ. σκέψη, Άκου τη σκέψη μου. και την μου Άκου τον ήχο μου. να υπάρχει για να τον ακούσω. Εδώ είμαστε. Σαν εβδομο στον πρώτο όμιλο, 7η θέση εμπέρε αυτό το τραγούδι Το χρώμα των ονείρων Και θα κλείσουμε με την ιστορία όπω είπαμε του κρός, που είναι όλο το πακέτο το κουκουτσοχώρι αυτό θέλει θέλω να το πω. Και βέβαια στην εκπομπή της Αλκιώνης μπορείτε να δίνετε τις προτιμήσεις σας και στη Στόνερ, ούτως ώστε να βγάλουμε την ιστορία. Εγώ επειδή είμαι πάντα έτσι, ε, καθαρή και αυτό που λέω το πιστεύω, θα ψηφίσω αυτή τη φορά την ιστορία του Cross Επιτρέψτε μου και έχω τους λόγους μου που θα το κάνω. Ψάχνοντας το μαγικό κουμπί που μεταφέρει όλο το χριστουγεννιάτικο στολισμό μέσα στις σκούτες Βρήκε μια ξεχασμένη γερδάντα και αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί Η ιστορία είναι αφιερωμένη, το λέω πριν συνεχίσω, σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή Σε όλους εσάς, σε όλα τα παιδιά που αγάπησαν το παραμύθι μας, σε όλους θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ελειδοδείκτης έτσι, έτσι ώστε να μπορέσει να πιαστεί από εκεί σε περίπτωση που χάσει το δρόμο ή του επιτεθεί κάποιο μυθικό πλάσμα, μαισα ή κακός λύκος, γνωστός κάτοικος στον τόπο που ετοιμαζόταν να επισκεφτεί. Ήταν όμως σίγουρος ότι άξιζε τον κόπο και ξεκίνησε. Πρώτα βρήκε το βιβλίο και το άνοιξε στο κέντρο του δωματίου. Γύρισε με κόπο της τεράστιες σελίδε του. Σταμάτησε σε μια εικόνα με μια ξύλινη σκάλα και την κατέβηκε. Τον έπνιξε η μυρωδιά του μελενιού και του χαρτιού, Καθώς κατέβαινε. Πού πήγαινε, ούτω ίδιος ήξερε, αλλά συνέχιζε, χωρί ίχνο ανησυχίας Τα σκαλοπάτια έπαιρναν ζωή, και από χάρτινα και ασπρόμαυρα γίνονταν ξύλινα σε ανοιχτή καφέ απόχρωση. Ένιωσε την αναπνοή του να ελευθερώνεται, και μια εφορία τον κυριεύσε. Βρισκόταν στη σκάλα ενό ξενοδοχείου. Την παραμονή των Χριστουγέννων. Παντού χρωματιστά φωτάκια, δέντρα και αναμένα κόκκινα κεριά. Στο κέντρο τη αίθουσα έκανε πρόβα μια χοροδία, ψάλλοντα Χριστουγεννιάτικο ύμνο. Κάθισε και για λίγη ώρα και την πλησίασε. Του φάνηκαν γνώριμα τα πρόσωπα που έβλεπε, σαν να τα είχε ξανασυναντήσει κάπου ή του είχαν μιλήσει γι' αυτά, περιγράφοντα τα με γλαφυρό τρόπο. Στην τραπεζαρία σερφυ... σερβίριζαν γεμιστέ γαλοπούλε και λευκό κρασί. Πρόσεξε μια παράξενη παρέα τεσσάρων διαφορετικών χαρακτήρων. Ένα δέντρο, ένα αγκάθι, ένα πορτοκαλί μπαλόνι και μια χαριτωμένη πεταλούδα έτρωγαν και χόρευαν στο ρυθμό της μουσικής. Λίγο πιο δίπλα, δύο σπουργίτια μασουλούσαν ψιχουλάκια που τους είχε πετάξει ένας νεαρός μουσικός με βλέμμα απλανές. Γέλασε όταν είδε κάποιον με μια αγκαλιά παγωτά να περπατάει κουτσένοντας φορώντας μισοσκισμέ «Μα καλά που τα είχε βρει», αναρωτήθηκε. Την κυρία με τα κόκκινα μαλλιά που επαναλάμβα, επαναλάμβανε διαρκώς τις λέξεις «βαρέλι νεροβάρελο». Την άφησα σχολεία στη αυτή. Συγκεντρώθηκε στο, στο σκοπό του και βγήκε για έναν περίπατο έξω. Έκανε κρύο και ο χιονισμένος δρόμος δυσκόλευε το βήμα του. Έπρεπε να βρει, να βρει γρήγορα μια καλή μάγισσα για να του φτιάξει το μαγικό κουμπί που ξεστολίζει τα σπίτια. Θα έβγαζε πολλά χρήματα αν το πουλούσε, καθώς όσοι γνώριζε κουράζονταν μόνο με τη σκέψη του ξεστολίσματο. Πάντου ήταν ερημιά, όλοι είχαν πάει στο ξενοδοχείο να γιορτάσουν. Πράγματι, γυρνώντας πίσω, γινόταν το αδιαχόρητο. Το πάρκινγκ γεμάτο άμαξες, αυτοκίνητα, υπτάμενα χαλιά και κάθε λογής μεταφορικά μέσα. Πέρασε δίπλα από μια μεγάλη κολοκύθα και διέκρινε μια αγχωμένη με ένα παπούτσι να κατεβαίνει. Να καταβαίνει τρέχοντα στα σκαλοπάτια. Την αναγνώρισε και πήγε να τη μιλήσει. Εσύ θα είσαι ήστα, Ακτοπούτα. Με ξέρετε. Φυσικά σε ξέρει όλο ο πλανήτη. Με κολακεύετε, αλλά από πού, πώ. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία και δεν έχω χρόνο να στη διηγηθώ. Πάντω, μη στενοχωριέσαι. Ο πρίγκιπα που συνάντησε και χόρεψε μαζί του απόψε, πολύ σύντομα θα σε ζητήσει σε γάμο. Τι είπατε, Πώ ξέρετε τι έκανα μέσα, αφού εσεί είστε εδώ έξω. Δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω Όπως εσύ πρέπει να φύγει πριν τι 12 Έτσι και εγώ πρέπει να βρω κάτι που ψάχνω Και να φύγω αμέσως Πριν ξημερώσει Βέβαια, <coughs> έχω και τη γυρλάντα Για ώρα ανάγκες, Αλλά ποτέ δεν ξέρεις Τι λέτε, δεν σας καταλαβαίνω Μάλλον θα έπιατε πολύ κρασί <coughs> Σε παρακαλώ, μπορεί να μου κάνει μια χάρη Πείτε μου κι αν μπορώ Η νονά σου, αυτή μπορεί να με βοηθήσει Άκου να δεις τι θέλω και τη εξήγησε το σχέδιό του. Εκείνη γέλασε και του είπε ότι δεν χρειαζόταν. «Βλέπεις εκεί» του λέει. «Εκεί απέναντι». «Δεν μοιάζει με τεράστιο κύμα που έρχεται κατά πάνω μας» είπε και γέλαγε δυνατά. «Από πίσω του θα κρύβεται κάτι διαφορετικό. Ίσως εκεί να είναι καλοκαίρι. Να βρίσκονται κάποια γουρουνάκια που ψάχνουν μέρο να χτίσουν τα σπίτια τους. Μόλις γυρίσει η σελίδα όλα θα αλλάξουν. Τι τα θέλεις τα μαγικά κουμπιά. Είδε αυτό που του έλεγε στα χτομπούτα και κατάλαβε ότι αποκτούσε ξανά την αίσθηση τη μυρωδιά, μελανιού και χαρτιού και δεν μπορούσε να ανασάνει. Άρχισε να τρέχει προ το εσωτερικό του ξενοδοχείου, αλλά δεν πρόλαβε. Μια τεράστια σελίδα τον μπλάκωσε. Σε λίγα δευτερόλεπτα βρισκόταν σε μια παρελία. Γύρω του έβλεπε την απέραντη θάλασσα και άκουγε το τραγούδι ενό παράφωνου Τζίτσικα. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό, θα άκουγε και το παράπονο των Μυρμικιών. Που πέθαναν για λίγη ξεκούραση. Μα τι κάνω εδώ. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Πρέπει να γυρίσω. Μάλλον θα, δεν θα βρω τίποτα και θα αναγκαστώ και φέτο να ξεστολίσω το σπίτι όπως κάθε χρόνο. Σε αυτήν τη σκέψη σκόνταψε πάνω σε ένα κουκούτσι. Πιο δίπλα βρήκε κι άλλα και τα ακολούθησε. «Λες να έριχναν κουκούτσια πίσω του ο Χάν και η Γκρέτελ και όχι ψυχουλάκια όπω διαβάζει ο κόσμο χρόνια. Είμαι σίγουρο ότι αν συνεχίσω, αν τα ακολουθώ, θα του συναντήσω. Στην χειρότερη περίπτωση θα συναντήσω τον κοντορεβιθούλη Δεν βαριέσαι, α πάω. Όμω προ έκπληξή του βρέθηκε στο κουκουτσοχώρι. Βέβαια, πώς δεν το σκέφτηκα. Είναι και αυτό ένα παραμύθι. Δεν θα μπορούσε να λείπει από εδώ. Μπήκε μέσα, αλλά δεν βρήκε κανέναν. Θυμήθηκε τα γνωστά πρόσωπα στο ξενοδοχείο. Ωστέ έτσι. Γι' αυτό μου γνώριμη. Είχαν, είχα διαβάσει τις ιστορίες τους Έπρεπε να γυρίσει ξανά στην προηγούμενη σελίδα Πιάστηκε από τη Γυρλάντα σε λιδοδίκτη Και βρέθηκε πάνω στην ξύλινη σκάλα που πρωτοκατέβηκε Γύρω του ήρωε από όλα τα παραμύθια του κόσμου Και φυσικά όλοι οι πρωταγωνιστές των κουκουτσο ιστοριών Γιόρταζαν όλοι μαζί τα Χριστούγεννα Και κίνος σκέφτηκε πιο καθαρά Γιατί να είναι εκεί ίσω να ανήκει και αυτός σε κάποιο παραμύθι Ίσως να είναι πρόσωπο σε μια ιστορία του κουκουτσοχωρίου. Αν είναι έτσι <coughs> δεν θα το χρειαζόταν αυτό το κουμπί. Η Σταχτωπούτα είχε δίκιο. Έφτανε να γυρίσει τη σελίδα, να γυρίσει η σελίδα και μια καινούργια ιστορία θα ξεκινούσε. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την πολύ όμορφη παρέα σας. Την Μέρη Όμικρον, την Αλκιόνη, την Αντζελή, Μπαμ Καλ, τον Γκρό για την πολύ όμορφη ιστορία του τον Ορφέα μας, που και αυτός έγραψε πολύ όμορφα, τον Μάρν με την ιστορία του, δεν είναι μαζί μας, δεν ξέρω αν είναι στην ακρόαση και αν είναι απ' έξω, δεν τον βλέπω μέσα, την Όλγα Πάτρα, τον σίμω, τον Σίμο μας, και όσα παιδιά δεν βλέπω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την παρεούλα, θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Όπου και αν βρίσκεστε, σας στέλνω την αγάπη μου. Γεια σας. Το Radio Music Heaven ο δικός μας παράδεισος.